Αυτόματος τηλεφωνητής, με τον Μενέλα ο Καραμαγιόλι. Αυτόματος τηλεφωνητής, αν θέλετε αφήστε μήνυμά σα μετά από το σήμα. Λλήσει των Στίβεν Χόκί. Αγαπητο Οι οδηγίε σα για τη ζωή όπω αποδίδονται μέσα από αλληλορίε που αφορούν στις θεωρίε σα για τη δημιουργία του σύμπαντο και όπω διανθίζονται με τον αυτοσαρκαστικό τρόπο που περιγράφεται το βίο σα, δημιούργησαν έναν κλειό φίλον που επέμειναν να σα απευθυνθούμε ξανά σε αυτό το τηλεφωνητή που είναι σίγουρο που σε εσείς τον ακούτε. Γιατί... γιατί ανταποκριθήκατε με περισσότερες οδηγίες και με αστρικές παρεμβολές στη μεταβατική περίοδο που διανύουμε. Εγώ τους προειδοποίησα τους φίλους. Η ανατρεπτική σας σχέση με τα πράγματα μπορεί να τους ευνηδιάσει. Η ανάγκη σας να μην είστε σοβαροφανείς μπορεί ίσως να τους σοκάρει. Και κυρίω η ειλικρίνεια με την οποία προσεγγίζετε τη ζωή μπορεί να τους δυσκολέψει. Δέλετε ψέματα, δεν έχετε την πολυτέλεια του ψέματος και της κολακία. Όσα λέτε, διαδραματίζονται σε εκατομμύρια χρόνια. Αλλά η ενεργή ζωή μας, μπροστά σε αυτά τα μεγέθη, διαρκεί ο ένας στεναγμός. Τόσο, όσο να μην προλαβαίνει να πεις το λίγο και το ουσιαστικό που σε όλη σου τη ζωή σχεδιάζεις. Να πεις. Είχαμε μείνει λοιπόν Στην αλλαγή που έφερε στη ζωή σας Η διάγνωση μιας αρρώστιας μια αρρώστιας που θα σας παρέλειε Σιγά σιγά και οριστικά Τότε που όλα Πήραν το πραγματικό τους νόημα Λέτε Και ο χρόνος απέκτησε μια ενδιαφέρουσα διάσταση Εκεί Ήρθε και ο έρωτας από τη μια η απειλή και από την άλλη η υπόσχεση περικύκλωσαν τη ζωή σας Τότε και η θεωρία σας βρέθηκε λέτε πιο κοντά στη λύση Παρακολουθούσατε την κατάρρευση των άστρων μεγάλης μάζας εξαιτίας της ίδιας τους της βαρύτητας Παράλληλα καταραίατε κι εσείς Άρα για κάθε ομοιότητα με την πραγματικότητα είναι συμπτοματική Τον Penrose δείξαμε ότι η κατάρρευση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι ότου το άστρο καταλήξει σε μια χωροχρονική ανομαλία άπειρης πυκνότητας. Η ανομαλία αυτή θα είναι το τέλος του χρόνου, τουλάχιστον για το άστρο και οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στην επιφάνειά του. Το βαρυτικό πεδίο της ανωμαλίας θα είναι τόσο ισχυρό ώστε θα εμποδίζει ακόμα και το φως να διαφύγει από μια ανορισμένη περιοχή Γύρω από την Ανομαλία. Η περιοχή αυτή ονομάζεται Μαύρη Τρύπα και το όριό τη Ορίζοντα Γεγονότων. Οτιδήποτε ή οποιοδήποτε περάσει από τον ορίζοντα γεγονότων πέφτοντα μέσα στη Μαύρη Τρύπα θα συναντήσει αναπόφευκτα την Ανομαλία και μαζί της το τέλο του χρόνου. Στην βράδυ του 1970, λίγο μετά τη γέννηση της κόρης Μουλούση, βάλθηκα να σκέφτομαι τις μαύρες τρύπε καθώς ετοιμαζόμουν να ξαπλώσω. Ξαφνικά, συνειδητοποίησα ότι πολλές από τις μαθηματικές τεχνικές που είχαμε αναπτύξει με τον Πεν για να αποδείξουμε την ύπαρξη χωροχρονικών ανομαλιών, ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν και στις μαύρες τρύπε. Σκέφτηκα λοιπόν, ότι το εμβαδόν του ορίζοντα γεγονότων, δηλαδή τη συνοριακή επιφάνεια της μαύρης τρύπας, δεν θα μπορούσε ποτέ να ελαττωθεί με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, αν δύο μαύρες τρύπες συγκρούονταν σχηματίζοντας ενιαία μαύρη τρύπα, το εμβαδόν του ορίζοντά της θα ήταν μεγαλύτερο από το άθροισμα των εμβαδών που είχαν οι ορίζοντες γεγονότων στις αρχικές μαύρες τρύπε. Cross the oceans, cross the seas, Over forests of blackened trees, Valleys so still we dare not breathe, To be by your side, Over the shifting desert plains, Cross mountains all in flames, Through howling winds and dry rains, To be by your side, Every mile and every hill. For everyone a little tear I cannot explain this tea. Will not even try Into the night as the stars collide Across the borders that divide Forests with stones standing petrified To be by your side Every mile and every year For everyone a single tear Στέβεν Χόκεν Το 1974 πραγματοποίησα ίσως την πιο εκπληκτική από τις ανακαλύψεις μου. Οι μαύρες τρίπες δεν είναι απολύτως μαύρες. Αν λάβουμε υπόψη τη συμπεριφορά της ύλη σε μικροσκοπικό επίπεδο, τότε είναι δυνατό να διαφύγουν από μια μαύρη τρύπα και σωματίδια και ακτινοβολία. Η μαύρη τρίπα εκπέμπει ακτινοβολία, όπως ακριβώς και ένα θερμό αντικείμενο. Ο τρόπος με τον οποίο άρχισε το σύμπαν θα είναι δυνατόν να προσδιορίσει η βάση των φυσικών νόμων. Έτσι θα έχω πραγματοποιήσει τη φιλοδοξία μου να ανακαλύψω πώς άρχισε το σύμπαν. Ωστόσο ακόμη δεν γνωρίζω γιατί άρχισε endless the endless wilderness where all the beasts bow down their heads. Darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every year, time and distance disappear. I cannot explain this, dear, no, I will not do. Just one thing Love comes on me when. And tonight I will be by your side But tomorrow Στήβεν Χόκινγκ Αρκετά συχνά με ρωτούν πως νιώθω γνωρίζοντας ότι πάσχω από ALS. Η απάντηση είναι κανονικά. Προσπαθώ να ζω το δυνατόν πιο φυσιολογικά χωρίς να σκέφτομαι ούτε την κατάστασή μου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 Ωστόσο, όταν ήμουν στο νοσοκομείο είχα δει στο απέναντι κρεβάτι ένα αγόρι που το γνωρίζα ελάχιστα να πεθαίνει από λευγεμία. Το θέαμα δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Τελικά υπήρχαν άνθρωποι σε πολύ χειρότερη θέση από τη δική μου. Τουλάχιστον η καταστασή μου δεν με έκανε να νιώθω άρρωστος. Όποτε έχω την τάση να λυπηθώ τον εαυτό μου θυμάμαι εκείνο το αγόρι.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 ώστε να ολοκληρώσω τη διατριβή μου. Θεωρούσα τον εαυτό μου ως ένα τραγικό χαρακτήρα. Ακούγα συνεχώς Βάγνερ. Ορισμένα σχόλια σε άρθρα περιοδικών, ότι τότε δίθεν έπινα πολύ, είναι υπερβολικά. Εκείνη την περίοδο έβλεπα συχνά δυσάρεστα όνειρα. Πριν από τη διάγνωση της καταστασής μου, έβρισκα τη ζωή ενιαρή,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 Εν τούτης, δεν πέθανα. Μάλιστα, αν και ένα νέφος σκίαζε το μέλλον μου, ανακάλυψα προς μεγάλη μου έκπληξη ότι τώρα απολάμβανα τη ζωή πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν Άρχισα να προοδεύω στην ερευνά μου, αραβωνιάστηκα και παντρεύτηκα και πήρα μια θέση υπότροφου ειδικού επιστήμονα στο Κάιος College στο Cambridge. στο 1974 μπορούσα να τρώω και να ξαπλώνω ή να σηκώνομαι από το κρεβάτι χωρίς βοήθεια. Η να σηκωνομαι απο το κρεβατι χωρις βοηθεια η τζεντα είχε καταφέρει να με φροντίζει μόνη της και να αναθρέψει δύο παιδιά χωρίς τη βοήθεια κανένας. Το τρίτο μας παιδί γεννήθηκε το 1979. <ΣΣΣ> το 1980 αλλάξαμε σύστημα και προσλάβαμε ιδιωτική νοσοκόμα για μια-δυο ώρες το πρωί και το βράδυ. Διατήρησαμε αυτό το σύστημα έως το 1985, οπότε προσβλήθηκα από πνευμονία και χρειάστηκε να υποβληθώ σε εγχείρηση δημιουργίας τραχειοστομίας. Πριν από την εγχείρηση, η ομιλία μου γινόταν σταδιακά, όλο και λιγότερο κατανοητή. Μόνο όσοι με πολύ καλά, μπορούσαν να καταλάβουν τι έλεγα. Ωστόσο, κατάφερνα ακόμη να επικοινωνώ. Υπαγόρευα τις επιστημονικές εργασίε μου σε μια γραμματέα και έδεινα διαλέξεις σε σεμινάρια με τη βοήθεια ενός διερμηνέα, ο οποίο επαναλάμβανε καθαρά τα λόγια μου. Με την τραχειοστομία έχασα εντελώς τη δυνατότητα ομιλίας. Για ένα χρονικό διάστημα ο μόνος τρόπος επικοινωνίας που διέθετα ήταν γράμμα προς γράμμα καθώ ανασήκωνα τα φρύδια μου όταν κάποιο έδειχνε το σωστό γράμμα σε ένα πίνακα με το αλφάβητο Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνομιλείς με αυτόν τον τρόπο πόσο μάλλον να γράψεις ολόκληρη επιστημονική εργασία Ευτυχώς κάποιος ειδικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών από την Καλιφόρνια ο Walt Coltos έμαθε για την άσχημη κατάστασή μου και μου έστειλε ένα ειδικό πρόγραμμα για υπολογιστή το Equalizer που το είχε γράψει ο ίδιος με το πρόγραμμα αυτό μπορώ να διαλέγω λέξεις από ένα κατάλογο επιλογών στην οθόνη του υπολογιστή πιέσοντας ένα διακόπτη που τον κρατώ στο χέρι μου. Το πρόγραμμα μπορεί επιπλέον να ελέγχεται και με μια κίνηση του κεφάλιου ή των ματιών. Μόλις σχηματίσω τη φράση που θέλω να πω, τη στέλνω σε μια συσκευή σύνθεσης φωνής. Κλείσεις το Στίβε Χόκκινγκ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Cause ο Ντέιβιντ μηχανικός επικοινωνιών του Cambridge, προσάρμοσε έναν μικρό προσωπικό υπολογιστή και ένα συνθεσάιζερ φωνής στην αναπηρική πολυθρόνα μου. Με τη βοήθεια αυτού του συστήματος, μπορώ να επικοινωνώ πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Μπορώ να χειρίζομαι έως 15 λέξεις το λεπτό. Έχω τη δυνατότητα να πω ό,τι έχω γράψει ή να το αποθηκεύσω σε δισκέτα και να το τυπώσω σε χαρτί αυτό το σύστημα κατάφερα να γράψω ένα βιβλίο και 12 άρθρα. Επίσης έδωσα αρκετές επιστημονικές και εκλαικευτικές ομιλίες και το ακροατήριο κατάλαβε όσα έλεγα. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα του synthesizer φωνής που το έχει κατασκευάσει η εταιρεία Speech Plus. Η φωνή ενός ανθρώπου έχει μεγάλη σημασία. Αν δεν έχεις καθαρή άρθρωση, είναι πιθανό να σ' αντιμετωπίζουν σαν διανοητικά καθυστερημένο και να αγνοούν την παρουσία σου. Αυτό το συνθεσάιζερ είναι κλάσσις ανώτερο από όσα άλλα έχω γνωρίσει, γιατί πλουτίζει με χρώμα τις λέξεις, οπότε δεν ακούγεσαι σαν ρομπότ. Το ελάττωμα της συσκευή είναι ότι μου προσδίδει αμερικανική προφορά. Ωστόσο, έχω ταυτιστεί με τη φωνή της. Δεν θα ήθελα να την αλλάξω, ακόμα και αν μου πρόσφεραν μιαν άλλη με βρετανική προφορά. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ένιωθα σαν διαφορετικό άνθρωπο. Πάσχω από την ασθένεια των κινητικών νευρικών κιτάρων, ουσιαστικά αφότου ενηλικιώθηκα. Είμαι ανάπηρος. Αυτό όμως δεν με εμπόδισε να αποκτήσω μια πολύ όμορφη οικογένεια και να πετύχω στη δουλειά μου. Όλα τα οφείλω στη βοήθεια της εζύγου μου, των παιδιών μου και πολλών ανθρώπων και οργανισμών. Ήμουν τυχερός που η ασθενειά μου εξελίχθηκε με πολύ βραδύτερους ρυθμούς από τη συνήθως. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν πρέπει κανεί να χάνει τι ελπίδε του. Στη The rain pushes The buildings aside The sky turns black The sky Wash it far Push it out to sea There's nothing left here For me I watch it lift up to the sky I watch it crush me Αγαπητέ κύριε Χόκκιν, στα τέλη του 20ου αιώνα άγγιξα και εγώ τα όριά μου. Μετά από μια δεκάχρονη Οδύσσια, βρέθηκα στη σάμο. Τη μέρα που θα γύριζα πίσω στην Αθήνα, μια καθιστέρηση των πτήσεων με κράτησε περισσότερο στο νησί. Από σε πιόν του ξενοδοχείου με πίεζαν ευγενικά να αφήσω το δωμάτιο, γιατί ο επόμενο πελάτη. Έφτανε από στιγμή σε στιγμή. Η αλήθεια είναι πως εξοργίστηκα. Με την τσάντα μου μαζεμένη βρέθηκα μπροστά στην είσοδο του ξενοδοχείου. Εκεί σταμάτησε ένα φορτηγάκι. Ευγενικά παιδιά κατέβασαν μια αναπηρική πολυθρόνα. Ύστερα φάνηκε στα χέρια τους ένα δέμας ασθενικό με ένα καρό κάμισο απαστράπτον. Στάθηκα. Επρόκειτο για τον επόμενο ένικο του δωματίου μου. Ήσασταν εσείς κύριε Χόκκινγκ. Είχατε έρθει κρυφά στο νησί για να μιλήσετε σε ένα συνέδριο. Έρθει, μιλήσετε, ναι. Και αποδείχτηκε πως ο Σωνούπο έτσι ήταν. Είστε ακινητοποιημένο, και όμως μπορείτε και να μιλάτε και να κινείστε και να σκέφτεστε και να αστιεύεστε όσα πολλοί από μας δεν κάνουν και ας είναι και αρτιμελής ο ευγενής νεαρός λοιπόν σας απόθεσε με μεγάλη τρυφερότητα στην πολυθρόνα μια όμορφη κοπέλα τακτοποίησε τα πόδια σας και μια ωραία γυναίκα η πρόσφατη σύζυγό σας έκανε αστεία σας χάιδευε τρυφερά ούτε δημοσιογράφη ούτε περίεργη τριγύρω τα μάτια σας ήταν ορθάνυχτα θα μπορούσα να ισχυριστώ πως με κοιτούσατε και πως γελούσατε τότε πλησίασε η κοπέλα της υποδοχής του ξενοδοχείου φανερά αμήχανη ξέρω πως μόνο ένα από τα δάχτυλά σας κινείται λίγο το πατήσατε στο κλαβιέ του κομπιούτερ η αναπηρική σα πολυθρόνα με την ενσωματωμένη οθόνη του κομπιούτερα αναμένη άρχισε να κινείται λίγο αλλοπρόσαλλα με τσαλίμια κυκλώσατε την κοπέλα της υποδοχής και αρχίσατε ένα αστείο κυνηγητό μαζί της που την έκανε να ξεχάσει την αμηχανία της το κυνηγητό σας στην είσοδο του ξενοδοχείου επεκτάθηκε και στους περιφερόμενους πελάτες εκεί που όλοι είχαμε παγώσει στη θέα της αναπηρική σας πολυθρόνα. Άρχισαμε να γελάμε. Και εσείς δεν ήσασταν ανάπηρος αλλά ένας παιχνιδιάρης απατεώνας που μας δώσατε ελπίδα. Τίποτα δεν χάνετε ποτέ. Ναι, έτσι μου φάνηκε πως ψιθύρισε η παράξενη φωνή σας όπως βγαίνει μέσα από το κομπιούτερ με το οποίο είστε διαρκώς συνδεδεμένο. Δεν ξέρω αν προφορά αυτή είναι αμερικάνικη και βαριά. Ήσέρω άκουσα καθαρά ένα «Τίποτα δεν χάνεται ποτέ» και το άκουσα από εσάς. <Κι> Νομίζω πως μου απευθύνατε αυτή τη φράση για να μην δακρύσω στη θέα της αδυναμίας σας και γιατί υποπτευθήκατε πως θα ζήσω και εγώ τα ίδια και χειρότερα στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. <Κι> τα έζησα. Κι όποτε στριμωχνόμουν μέσα σε ασφικτικούς διαδρόμους ξενοδοχείων ή έκανα προσκυνό το δαχτυλό μου λίγο, όπως κάνετε εσείς. Και κοιτούσα τον κόσμο, καθιστός, όπως εσείς. Κι άντεχα, κι άλλο, κι άλλο λίγο. Τελικά εσείς, κύριε Χόκινγκ, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που άφησα. Τη μέρα εκείνη, εξαιτία σας, Αποφάσισα πως δεν θα διαμαρτυρηθώ ποτέ ξανά αν μου ζητηθεί κάτι μυστήριο, ξαφνικό και ανεξήγητο. Θα έχει Να είστε καλά. Στη σημερινή κλήση στη Στυδαχόχιν, στείλαμε και Natural Boy του David Bowie, όπω ακούγονται στο Mulan του Buzz Larman. To Be By Your Side με το Mick Cave. Dolce Calmo Oriented από το Τριστάνο και η του Richard Wagner με τη Μαρία Κάλας και τη Συμφωνική του Τωρίνο με διευθυντή των Αρτούρο Μπαζίλε. Forward and Reverse με του Bang Gang. The Big Time με του Ued. Everything in its right place στο Radiohead με τον Κρίστοφε Ροριλέη στο πιάνο τα Sky is broken, με τον Μόμπι. Η μετάφραση του Στίβεν Χόκινγκ ήταν του Φάνη γραμμένη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Εκκλήσεις των Στίβεν Χόκκινγκ, η εμπειρία του με την ασθένεια των κινητικών ευρικών κιτάρων. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη, παραγωγή Μενελός Καραμαγγιούλης.